Ξεκινώντας αυτή την άσκηση, παίρνουμε μια άνετη και σταθερή θέση με τη σπονδυλική στήλη ψηλά. Τα μάτια μπορούν να είναι απαλά κλειστά ή ανοιχτά με το βλέμμα χαμηλωμένο. Μαλακώνοντας του ώμους, την κοιλιά, το σαγόνι. Και ξεκινώντας θα πάρουμε μια λίγο πιο μεγάλη, ηθελημένη και μακριά αναπνοή ισπνέοντα καλά από τη μύτη, εκπνέοντας από το στόμα. Και επιτρέποντα τώρα στην αναπνοή να βρει το φυσικό της ρυθμό, θα φέρουμε την προσοχή στην αίσθηση του αέρα που μπαίνει από τη μύτη, ίσως νιώθοντας δροσιά στα ρουθούνια, νιώθοντας το ταξίδι της αναπνοής στο λαιμό, καθώς κατεβαίνει στο στήθος, όπως συνεχίζει πιο κάτω στην περιοχή της κοιλιά και ίσως νιώθοντας και το μεγάλωμα εκεί, παρατηρώντας αυτή τη μικρή πάυση στο τέλος της εισπνοής και τη στιγμή που η αναπνοή γυρνά και γίνεται εκπνοή, ακολουθώντας τώρα τον αέρα που βγαίνει από το σώμα. Και τώρα ήταν είστε έτοιμοι Μπορούμε να ακολουθήσουμε άλλον ένα ακόμη πλήρη κύκλο αναπνοή σε. Νιώθοντας την εισπνοή, πάυση και την εκπνοή. μέχρι το τέλος.